Ναι. Όχι. Να είστε καλά ρε παιδιά. Ναι, τι όχι. Άξι, ναι. Ε, καλά, ε, επειδή είπε εσύ ναι, να πω κι εγώ ένα όχι. Α, αντιδραστικούλης, μ' αρέσει. Ε, τι να πω, δεν ξέρω. Απ' τόσα χρόνια σε ακούω. μου αρέσει, πολύ πολύ μ' αρέσει. Με κάνει να μην νιώθω ανώμαλος, δεν ξέρω. Ε, με κάνει ένα φυσιολογικό πράγμα. Μ' αρέσει αυτό που ένιωθες ανώμαλος μέχρι ψε. <ΣΣ1> ναι. Ε, άμα σα ακούω, έρχομαι στα ήθια μου. Δεν μπορώ να πω. Α. Να πω και καμιά μαλακία. Ναι, ναι, γιατί αυτό τι ήταν. ναι, πε και μια μαλακία. Άντε έτσι για αλλαγή. Καλά, δεν είναι τόσο μαλακία. Γιατί προσέξτε να πω. Μπορεί να πάρει κανένα 15 περισσότερο να πούμε. Να, να μα τα φέρει κάπως τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Α, αμα, Να ετοιμαζόμαστε για συνθήκε όριμε. μου Ε, δεν ξέρω γιατί Jesus. πλέον. Δηλαδή, πόση μαλακία. Ε, να πω και μια άλλη. προδοσία δεξιά και αντιλαϊκά η αριστερά τα κάνει. Άντε, κουκουέ, τελειώνουμε. Πού έγα το μονάδο τη αδελφή του κολέκυ Βασίλισσα. Πουέγα μου το μονάδε τη αδελφή του. Εντάξει, πού να μείνει, Πώ το λέω όχι, ανάποδα πάει. Μέχρι πότε θα μας κάνετε παρέ... πότε θα πάρετε Δηλαδή. Μέχρι 8 Ιουλίου. Α, ωραία. Πώ το λένε ο Thimios, Γιατί βάζει συνέχεια τον Άδωνε. Μου έχει κάνει εντύπωση, έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλά μιλάνε υπέρ των αμβλώσων, αλλά έχουν ήδη γεννηθεί. <σχελίως> <σχελίως> <σχελίως> δηλαδή κάτω δεν έκανε άμβλωση σε Τον έχει καψούρα, ξέρω εγώ. θέλω να του φάει τη θέση, δεν ξέρω. Λες. Ε, πολλά σκέφτομαι. Το το τα που ο να Καλέ. Τα άλλα τα διευκρίνηστα, αυτά παραμένουν Αδιευκρίνησα και θα παραμείνω. Αδιευκρίνησα και για όλη την προεκλογική περίοδο. Μην ανησυχεί. 300.000 ευρώ, αδιευκρίνιστα ποσά. Μα διευκρίνηστα θα βγει ο Άδωνη. Ω κύριε Καλαμούγκη θα βάλουμε το παφίλι να λέει Πάρτα Μοριάρωση ή να τα χώνει στο σκάι τον πορτοσάλτε να πούμε. Έλεος δηλαδή, να ρίξουμε το επίπεδο τελείω κάτω. Να πάλε λίγο να ακούσει ο κόσμο Πάρτα Μοριάρωση. Πέρνω από τον ημίττο. Μην είσαι ο που την άλλαξε. Ουδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγιά φίλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Με κατάλαβε. Έκοψε ο Γεια σου. Γελάτε, γελάτε. Το βρίσκεται αστείο. Κυρίζω από τον πάνιο εχθές στο ύψος Παγίου Στεφάνου, 8 η ώρα το βράδυ, δεξιά είναι ένα Τέσλα με ανοιχτά παράθυρα και πάει με 80 χιλιόμετρα στη δεξιά λωρίδα. Και ανοίγω το παράθυρο και τι του λέω, Με τον Καρνάγκουλα το ταξί που κάνει 1000 χιλιόμετρα για πλάκα. Έτσι. Τι του λέω, Αποστολή μου, Το σπίτι θα φτάσει, του λέω, Έχει ασπρόξει με. Έλα, γεια! Έλα, τι γίνεται. Χρόνια σ' ακούω, αλλά δεν λε, έχω πάρει ποτέ. Κόρτα. Συνήθως περπατάω και σ' ακούω το απόγευμα, ξέρεις. Το καυστικό σου χιόμορ βοηθάει πολύ στο κάψιμο των θερμίδων. Απλά πρόσεχε μη γίνει το τραγούδι που περπατούσε αφηρημένο και δεν είδε το φανάρι. Περπατούς και δεν είδα το φανάρι. Κύριε Μόνο τρομαγμένος, ένα χόντα να φρενάρει. Αυτό πρόσεχε. Είδα μόνο τρομαγμένος, ένα χόντα να φρενάρει. Έτσι, έστερπαν. Τα στην παραλύτω Θεσσαλονίκη. Δεν ξέχνει. Είδε και προχθέ που ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Ήσουν πολύ καλό. Αφού μιλάμε, έκανε για τον ουρανό να κλάψει. Κοντέψαμε να φύγουμε με τη βροχή. Αλλά εντάξει, ήσουν ωραίο και μα κράτησε. Μα είναι δυνατόν. Ή, θα μα φτιάξει η βροχή. Μια τη γυναίκα την ωραία. Αρέσει. Την, την πείραξε όμω και θα σε μαλώσει. Την είπε ότι είναι φτηνιάρα. Ποια τη δικιά σου. Για τα, τα καλλιντικά. Ναι, που τη ρώτησε κάτι για το Instagram και τα καλλιντικά. Μα συγγνώμη, φύνια, αγάπη και... μου, τώρα δεν παίρνει καλλιντικά από το Instagram. Τι είναι τώρα τελευταία είναι. Εντάξη είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι. Καλύτερη, δεν το παίζουμε στα δάχτυλα το Instagram εμείς, ξέρεις τώρα. Ήσουν ωραίος πάντως, μπράβο σου, σε χαίρομαι, σε ακούω χρόνια και θα συνεχίσω να σε ακούω γιατί μου αρέσεις πώ τα λε. Ανθρώπινα μιλώντα. Αυτή η κεραμαίω που είναι την ψυχοπόνεσα και η μενούλα, φαντάσου μία φορά στη ζωή τη μία. Mm. Μία. Να χρειαστεί να μετρήσει τα λεφτά τη ρε ρε νπόρτι μου. Η κεραμαίω. Ούτε ναι. στον εχθρό του έχει ακατάρα. Ευτυχώ που με φτωχοί, Άγιο είχαμε. Μαζεύονται ίσο. αυτοί ο Βαρβιτσιόντη και ο Μητσοτάκη και τραγουδάνε στην τραπεζόνα πια δεν έχουν ζωή. <ΣΣ2> <ΣΣ2> πάρ το Στεφάνι μα, πάρ το Γεράνι μα. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Επίση αυτή η κομψή δεν μιλήσει στην καρδιά σου το δράμα τη που πρέπει συνέχεια να παντάει στι τράπεζε γιατί την ενοχλούν για τα δάνεια που έχει. Λέ, μου. Δεν υπάρχει εισοτηρία, δηλαδή. Πού να πάμε να πέσουν. Η κομψή ποια είναι. Όχι. Η η η <Κι Κι οίδηγος> Αυτή είναι η υπέρκομψη, Δεν είναι η κομψή <Κι> κομψή? <Κι> τα βλέμματα στράφηκαν στη Μαρέβα Μητσοτάκη, που σε έδειξε τιμή προ τον κινέζο πρόεδρο. Επέλεξε να φορέσει ένα πράσινο χειροπεί το του 20. Αυτό ο βαρβιτσιώτη τα κλειδιά τα έχει όλε ένα μπρελόκ. Ναι, γύρω γύρω. Εντό και τι? αν έχει ένα κλειδί, πα πα παρτού για όλα, τε μην κουράζει. Αντί να δει ο έξυπνο και τον έκα για βλάκα. Και θα σα έλεγα ότι έχει και μια σοσιαλιστική έμπνευση από πίσω του. Επίση, λέμε για το μιλτιάδι που έχει εντάξει 122 ακίνητα. Οκ, okay, λέμε, αλλά σκέψε ότι μπορεί να είναι τρύπε. Δηλαδή. Καρσονιέρε, μικρά. Α, τόσο μικρά. Το ξέρει. Ο, μάτ... ο άλλο έχει να σπειρει στα χανιά μα, έχει ζαλήσει με 500 τουαλέτε μέσα. Είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Πάρα Well not the 500, Ο Μήλκο τι έχει, μπορεί να έχει ένα με κοινόχρηστη τουαλέτα. Πέντε διαμερίσματα στον ίδιο όροφο, με μια τουαλέτα στη μέση. Α το διαλωτώ αυτό, Χά. Δεν το έχω, δεν το. βιάζεται για να κρίνετε όμω. Όχι, όχι, εγώ κρίνω και θα Ένα θα πω και θα καταλήξω. Haters gonna hate. Τι είναι αυτό δηλαδή. Θα κάνω μετάφραση και για του Ιριζαίου, λογικό που δεν το πιασε. Οι μισητέ πρόκειται να μισήσουν. Α, τι λε. Το έκανα Google Translate, τσίπρα αγγλικά, αλλά εντάξει. Δεν μιλάμε ρε την αγγλική, μιλάμε όμω άπτε. Τεϊνικά, ναι, DJ. ναι, αυτό ναι, yes. ήθελα να σου το πω yes. και εγώ. Γι' αυτό θεωρώ ότι το ορθόν θα είτο ήτου... Τι είπε η Σιριζέα τώρα που άκουγα ότι ίδια. για τον ανάπηρο λέει γράψαμε γράψανε στον ΟΠΕΚΑ που έπαιρνε το προνοιακό και ένα κομμάτι σύνταξη από τον πατέρα του, ότι δεν του γράψανε στην Επιτροπή που πέρασε, ότι δεν είναι ανίκανο για πάσα εργασία. Πε χαιρετίσματα, ξέρει πόσοι όπω και εγώ είμαι μέσα σε αυτού, παίρναμε ένα κομμάτι από τον πατέρα μα σύνταξη λόγω αναπηρία, 80% εγώ και μα το κόψανε, γιατί ο Κατρούγκαλο το 16, πέρασε ένα νόμο που λέει δεν υπάρχει. μερίδιο θανάτου από πατέρα σε ανάπηρο άτομο που υπάρχει θα του δώσουμε 360 ευρώ και τι συμβαίνει τις βαριές αναπηρίες του ΟΠΕΚΑ που είναι δεν ξέρω και πόσοι χιλιάδες άνθρωποι με 313 ευρώ κόβεται όταν ό,τι παίρνεις παραπείσιο παραδίπλα το παίρνει και για ένα ευρώ η σύνταξη, το μερίδιο της σύνταξη κόβεται σου δίνω 360 η πωστιά είναι ότι δεν θα δίνω αμέσω, θα δίνω λίγο λίγο λίγο λίγο Δηλαδή η δικιά μου δ υπερί... Θα φτάσει να πάρει 360 αφού μου κόψαν το 313 από την πρόνοια, το OPECA, στο 24. Αν ζούμε κατάλαβε πέσει χαιρετίσματα να ενημερωθεί. Καλά, και να ενημερωθεί. Έλα. Νομίζω, αν είναι κατά του ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει πω δεν ενημερώθηκε. Ναι, αλλά να ακουστεί αλήθεια αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει αυτή με τη μαλακή τη μια ζωή. Εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται άλλο με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ο Μητσοτάκη μόνο. Είναι η συνέχεια του κράτου που λέμε. Μπαίνει ο ένα, φεύγει ο άλλο, κάνει αυτά που ψήφισε ο άλλο να πούμε. Μα έχουν γράμει. Ε... Κόβει από τον ανάπηρο ρε Μαλάκα το προνοιακό. Πόσο κόβει, ρε Μαλάκα, αυτό το πράγμα. Να του θυμηθείτε στι εκλογέ, μην του ξεχάσετε. Ποιο εμένα το λε, ρε. Του πολεμάω και του δύο, μην το λε εμένα. Για του δύο του πολεμάω. Αλλά τον έναν τον ξέρω τι είναι. Που λένε δεκανίκη τη δεξιά. Τον έναν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι απαταιώνα, λαμόγιο και τάχα μου πουλάει ανθρωπισμό. Περίμενε, για ποιον του δύο μιλάμε τώρα. Για του δεξίου. Oh. Για τον άλλον όμω που φοράει την κάμπα του αριστερού. Α εμά τώρα να πούμε, όχι εσύ γενικά. Πού είσαι αποστολή; Αποστόλη και έχεις χαθεί φίλε και δεν μπορώ να βγάλω γραμμή. Ε παίρνουν κάτι μαλάκες καταλαβαίνεις. Ε εντάξει φίλε όλοι μαλάκες είμαστε. Mm. Να σου πω λίγο στα σοβαρά και μετά το καφελίσουμε έκανε ένα πολύ ωραίο πέσιμο ρουβίκονα στην Οδό και τους μπουζουριάσανε. Αυτή η αλληταρία, δηλαδή. Εντάξει, δεν δε δε δινά... είναι αυτή. Ποιο θα σα μπουζουριάσουν την αντική οδό oh, που έκλεισε τον κόσμο μέσα δύο μέρες. Φιλέ, σε δύο μέρε. Φίλε, σε έκλεισε το χέρι. Και, απο, και αποτύχει, δεν πέθανε κανεί. Την αντική οδό θα μπουζουριάσουν, του επέβαλε πρόστιμα, Μητσοτάκη. Διχίλιαρα, δηλαδή εξοδικαστικά για να μην ζητήσει κανεί παραπάνω. Άλλο αυτό. Ε, α... ε, ζήτησε όμω ο ίδιο, επέβαλε τα διχίλιαρα. Μάγκα. Το για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τη εταιρεία. Άλλο αυτό. Μάγκα. Για να μην χάσει η εταιρεία περισσότερα. Άλλο αυτό. Μάγκα. Ο Ρουβίκονα μέσα. Η εταιρεία Έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι κι αλλιώ, δε φίλε, δεν μπορεί να χάσει μισοτάκι οι, οι πολιτικέ που θα είναι επιτυχημένε ή θα είναι λιγότερο επιτυχημένε. Να, είναι εκεί που είναι. Θα μπορούσε φίλε. να πει κανεί ότι αυτό το διχίλιαρο ήταν μια λιγότερη επιτυχημένη πολιτική. Μπορούσε να ζητήσει δύο εκατό. Να. Εντάξει τώρα στα παζάρια, φίλε, τι να γράφει. Δεν τώρα. είμαστε γύφτη κατά. Επισύρυζα τα μέτρα και στο κατοστάρικο. Ενώ εδώ το αστικό κράτο των Αρίστων δεν θα υπολογίζει τα κατοστάρικα. Να σου τα βάζει τώρα στο, στο μα ουρομολέξτρα που σύζα και το γυρίλια. Α πήρα εγώ τηλέφωνο, θα τα λέω εγώ αυτά. Δεν Είναι ανησυχό με καθόλου Λοιπόν κοίταξε το δεύτερο Το κυκλίσανε το Μπολάκι στη Βουλή Στα χ**ια μου Συγγνώμη κιόλα. Δεν προηγείται, ρε φίλε, να βγάλει άκρη. Γιατί άμα διασταυρώσει τον Πολάκι με τον Άδωνη, ξέρει τι, τι θα βγάλει, τι θα γεννηθεί. Ένα καινούργιο μνημόνιο στην τελική. Για να τα λέμε όλα. Και όσο μιλάμε για ποιότητα πολιτική και τέτοια, όταν ρε φίλε. Μα έτσι, αν αποσυνθέσει θα... την Ελλάδα, τι θα σου μείνει ένα Πολάκι, ένα Άδωνη και ένα μνημόνιο που θα το κυνηγάνε και οι δύο. Ε, γράφει αυτό. Ισχύει. Τέλος τα που... τα λε πολύ καλά, φίλε. Για την ποιότητα πολιτική, για να τα λέμε κιόλα αυτά τα που πράγματα. Που σημαίνει τι σημαίνει με αλατό θα την ξαναφτιάχνει σε βαθ Ναι, και τόσοι πολλάκιδε και αδόνιδε. Για χαλάρωση λίγο, ρε φίλε. Δεν έχουμε άλλο. Να αντέξει, φίλε. Να μάθει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για ποιότητα πολιτική δεν μπορεί να μιλάει κανένα από αυτού εκεί πέρα. Πάνω. Πραγματικά ε, οι διαφορέ είναι όντω. Είναι στο 6 στα 10 που έχουν ψηφίσει κοινοβουλευτικά. Τώρα από εκεί και πέρα. Εγώ θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Όταν ακούω κάποιον να μου λέει Εγώ είμαι αριστερό, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώ σημαίνει είμαι αριστερό. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα, δηλαδή, φίλε, βρει μια πολιτική ταυτότητα αν θέλει ή να μου μιλά με επιχειρήματα. με αριστερό, είμαι και με τον μπάτσο, ή και με τον κλέφτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φίλε. Πρέπει να πάρει θέση. Έτσι είναι αυτά. Και άμα είναι να λειτουργούμε με δίπολα, για να ξέρουμε κιόλα, το ένα δίπολο είναι ο ΣΥΡΖΑ και. Απλά υπάρχει διαφορά στο τι εννοούν αυτή οι κλέφτη. Με τον μπάτσο είναι έτσι κι αλλιώ. Απλά τον κλέφτη τον βαφτίζουν επενδυτή, παραδείγματο χάρη. Ε, κοίταξε, θα σου πω. Τον κλέφτη τον βαφτίζουν εταίρο του. Το κλέφτη τον βαφτίζουν παραχωρο. Ουσιούχο, ξέρω εγώ <Τελίου> δεν, είναι, <Τελίου> δεν έχουμε η διαγνώμη για τον κλέφτη <Τελίου> αυτή είναι η διαφορά ότι έχουν κουνηθεί οι έννοιες δεν συμφωνούμε στις βασικές έννοιες ποιος είναι μπάτσο. Ποιο είναι κλέφτη. Να μ' ακούσουν λίγο οι φίλοι Σιριζέη. Άμα θέλουν λοιπόν να πούνε ότι κάνουν μια πολιτική που κάνει τη διαφορά, αχ, δεν μπορούμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαλαγίε εκείνων και τα λοιπά, όλα πιπε. Ρεμάγε, είσαστε είναι εξουσία πάνω και ακόμα μιλάμε για το ίδιο. Το ίδιο Παδαριό, το ίδιο το ένα, το ίδιο το άλλο. Δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα. Mm. Δεν μπορείτε να κάθετε να ξεχωρίσετε το αριστερό σα από το δεξί σα. Mm. Αν με καταλαβαίνει. Τα ρίξα όχι, δεν θα yeah, Εντάξει. Ναι, πραγματικά όμω εδιάζω. Και αυτή, άμα ψάχνουμε να βρούμε τη λεπτομέρεια, μπορεί και αυτή να είναι η λεπτομέρεια που χωρίζει, ρε παιδί μου, το ΣΥΡΙΖΑ από την Νέα Δημοκρατία, μέχρι τι αποδείξει του εναντίον. Γιατί επί τη ουσία και όλα είναι τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Τέλο πάντων, εγώ τη διαφθορά τη βλέπω και στου δύο. Όχι τη διαφορά, τη διαφθορά. Παρόλο που δεν είμαι, ρε παιδί μου, Γκουκουέ ή κάτι τέτοιο, μπορώ να πω και ένα, ένα μπράβο. Δηλαδή έχει κρατήσει μια στάση το κουκουέ, τώρα, κοινοβουλευτικά και, και στην κοινωνία. Και, και θα του δώσω, ρε, φίλε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο πραγματικά, όταν έρθει ο καιρός θα συμπορευτώ. Το λέω. Κάνω δηλώσεις. Α, okay. Κάνω δηλώσεις. Να Βίλε, του δίγε την τουλάπα ξαφνικά και δεν πήρες έπρεπε σε αυτό. Δίκαμε, ρε να δεις τώρα.